στηχη 1926 Τα συναισθήματα του Παύλου δεσκομένου στην φυλακή. 19. Θα χαίρομαι, δε, διότι γνωρίζω ότι τούτο, το να επαυξάνονται δηλαδή θλίψει μου δια την του Ευαγγελίου, θα αποβεί μεγάλη πνευματική μου ωφέλεια και ισοτηρία μου αιωνίαν εν των μέλοντι. Θα μου αποβεί δε ισοφέλεια για τις και δια της αυτών ο και βοηθείας του Πνεύματος, το οποίο ο Ιησούς Χριστός μας παρέχει. 20. Και η σωτηρία μου αυτή θα είναι σύμφωνο προ την σφοδράν και σταθερά προσδοκία και ελπίδα μου, ότι δεν θα εντροπιαστώ ει τίποτε και δεν θα αποδειχθώ φαντασιόπληκτο δια τη διαψεύσεω των ελπίδων μου. Αλλά όπω πάντοτε, έτσι και τώρα με πάσα αναφοβία και θάρρο εκ μέρου μου, θα μεγαλυνθεί και θα δοξαστεί ο Χριστό, διότου του βασανιζομένου σώματό μου, είτε μείνω στην ζωή, είτε θανατωθώ. 21. Λέγω δε είτε ζήσω είτε θανατωθώ διότι σε με ζωήν ο Χριστός αφού ζω τη νέα ζωή του Χριστού και ζει ο Χριστός μέσα μου. Αλλά και το να αποθάνω είναι κέρδος, διότι δια του θανάτου θα επιτύχω την πλήρη ενωσήν μου με τον Χριστόν. 22. Εάν όμως το να ζω και να εργάζομαι φέρω τη σάρκα μου, αποδίδει πνευματική νοφέλεια και καρπόνδια δια της του αποστολικού μου έργου, τι να προτιμήσω, δεν εξέβρω. 23. Με τραβούν δε και με κρατούν και τα δύο, δηλαδή και η επιθυμία της ζωής και η επιθυμία του θανάτου. Και υπερισχύει η επιθυμία μου να φύγω από την ζωή αυτήν και να είμαι μαζί με τον Χριστόν. Διότι αυτό είναι ασυγκρήτος καλύτερον δι' εμέ. 24. Το να παραμείνω όμως με το σώμα στην παρούσαν ζωήν είναι αναγκαιότερον για την πνευματικήν σα ωφέλεια. 25 και με αδίστακτον πεποίθηση γνωρίζω τούτο ότι θα μείνω στην παρούσαν ζωή και θα συμπαραμείνω μαζί με όλους σας για την πρόοδον της πίστεώ σα και για την χαράν που η πίστη θα σας προκαλεί. 26. Και θα μείνω στην παρούσαν ζωή για να περισσεύει μου το καύχημά σα. Και το καύχημά σα αυτό δεν θα είναι καύχημα ανθρωπίνη ματαιοδοξίας και αλαζονίας αλλά καύχημα που θα στηρίζεται στην ένωσή σας με τον Ιησούν Χριστόν και στην πλήρη και βαθία αναγνώριση ότι κάθε καλό που έχετε από αυτόν το έχετε και σε αυτόν οφείλεται η δόξα. Και θα περισσεύει το κάφημα τούτο και δια της ιδικής μου παρουσίας όταν έλθω πάλι σα και συντελώ και εγώ εις την προοδόν σας.